Κεφάλαιον Β, σελίδα 834, στήχη 1-10, οδηγεί για την προσευχήν. 1. Αφού δε σύμφωνα με τα νοτέρω οφείλουμε να αγαπώμεν όλους και αφού ο Ιησούς Χριστός ήλθε να σώσει όλους τους αμαρτωλούς, λοιπόν, κι εγώ προτρέπω και σε, οτιμόθε και τους λοιπούς αδελφούς, πρώτον απ' όλα να κάνατε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας διόλους τους ανθρώπους, 2. δια τους βασιλείς και διόλους όσοι έχουν αξίωμα και θέση να νοτέραν, δια να τους φωτίζει και τους κρατεώνει ο Θεός, όπως εξασφαλίζουν την ειρηνική συμβίωση των πολιτών, ώστε να περνόμεν και εμείς βίων ήρεμων και ήσυχων με πάσα και σεμνότητα. 3. διότι τούτο, ήτιτο να προσευχόμεθα διόλους, είναι καλόν και βάρες των του σωτήρως μα Θεού. Τέσσερα, και είναι τούτο ευάρεστον εις τον Θεόν, διότι Αυτός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και για της πίστεως να λάβουν πλήρη γνώση της αληθείας. 5. Πέντε, θέλει δε τη σωτηρίαν όλων, διότι ένας και μόνος είναι Θεός, Θεός όλων, όχι ορισμένου μόνο έθνους Θεός. Ένας είναι και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός που έγινε άνθρωπος, έξι, και και τον εαυτών του λύτρων για να εξαγοράσει όλους. Δια το γεγονός δε αυτό της εξαγορά μα κάνει λόγον η μαρτυρία, η οποία και από εμάς τους Αποστόλους δίδεται, αλλά προπαντός εδόθη από Αυτόν και επεσφραγίστη στου τους ορισμένους υποτιστίας καιρού με το θάνατόν Του. 7. Δια την μαρτυρίαν αυτήν, ανεδείχθην και ορίστην από τον Θεόν, κήρυξ και Απόστολος εγώ. Λέω αλήθειαν, όπως μου το επιβάλλει η του Χριστού κοινωνία μου, δεν ψεύδομαι». Ετάχθη να είμαι διδάσκαλο των εθνικών εντυπίστηκε τη τη αληθεία. 8. Συνεχίζω τώρα των λόγων μου περί προσευχής. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες εις κάθε τόπον και να σηκώνουν προς τον ουρανό χέρια καθαρά από κάθε μολυσμό ελεύθεροι από οργήν και δισταγμόν ολικοπιστίας. 9. Το ίδιο θέλω και οι γυναίκες να προσεύχονται με ενδυμασίαν σεμνήν να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολήν και σοφροσύνην όχι με φιλάρεσκα πλεξίματα των μαλλιών τους ή με χρυσά ή μαργαριταρένια κοσμήματα ή με ρούχα πολυτελή, δέκα, αλλά με ό,τι πρέπει εις γυναικα που παρουσιάζονται στα μάτια όλων ότι σέβονται τον Θεόν. Θέλω δηλαδή οι γυναίκες να στολίζονται με έργα αγαθά.